τετάρτη Κυριακή των Ιστιών σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού, περάσαμε ένα μήνα μέσα στην περίοδο αυτήν, την πάσεπτον περίοδο των Αγίων Ιστιών. Και οπωσδήποτε, και αυτοί οι Κυριακοί, όπως και οι προηγούμενες, έχουν ένα μεγάλο νόημα στην πνευματική ζωή των πιστών μελών της Εκκλησίας του Χριστού. Σήμερα, τετάρτη Κυριακή των Νηστιών, η Εκκλησία μας εορτάζει και φέρει ενώπιό μας έναν όσοιον, έναν ασκητήν, έναν ανοιγούμενο της Μονής του συνά, τον όσοιον Ιωάννη το συναίτη ή τον κιόν γνωστόν ως όσοιον Ιωάννην της Κλίμακος. Ο Άγιο Ιωάννη έζησε τον 6 ο αιώνα και ασκήθηκε, αγίασε, αγωνίστηκε στην έρημο του Σινά, στο μοναστήρι εκείνον της Αγίας Εκατελήνη του Σινά και συνέγραψε έναν ασκητικό βιβλίο το οποίο λέγεται Κλίμαξ. Και η Εκκλησία μας όρισε σήμερα, Τετάρτην Κυριακή, να εορτάζουμε τον Άγιον Ιωάννη και να μελετούμεν των βίων Του και να ωφελούμεθα από την παρουσίαν Του και από την διδασκαλίαν Του. Πώς συνδέεται αυτή η Κυριακή με τις προηγούμενες. Είδαμε ότι την πρώτη Κυριακή των Ιστιών το κεντρικό νόημα ήταν ότι ο Θεός έγινε αληθός άνθρωπος για μας και αυτόν τον λόγο μπορούμεν να τον εικονίζομεν να τον προσκυνούμε στι Άγιες εικόνες, να δεχόμεθα την αληθινή σάρκωση του Θεολόγου. Στη δεύτερη κυριακή των Ιστιών είδαμε πως ο άνθρωπος γίνεται αληθός Θεός, κατά χάρη με την ερμηνευτική διδασκαλία σε αυτόν το θέμα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Στην πρώτη ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Στη δεύτερη ο άνθρωπος γίνεται Θεός και αποδεικνύεται αυτό μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μας μετέχοντας ο άνθρωπος στις της ενέργειας του Θεού. Τρίτη Κυριακή των νηστιών έχουμε ενώπιό μας τον Τίμιο Σταυρών ως πηγήν δυνάμεως πηγήν αγιασμού και χάριτος ως εμψύχωση εις τον αγώνα κατά της νηστείας αλλά και προπάντων ως ε, επισφράγησης του αληθινού φρονήματος μας του φρονήματος του Σταυρικού της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον της ε, εστερνήσεως του μαρτυρικού φρονήματος μέσα στον χώρο το, της Εκκλησίας του να ακολουθεί κανείς τον Χριστό έροντας το Σταυρόν Του Σήμερα έχουμε μπροστά μας έναν άλλον Άγιον τον Άγιον Ιωάννη τον Συναίτη, τον συγγραφέα της Κλίμακος. Και είναι κανείς να διαρωτάτε γιατί οι πατέρες έβαλαν σήμερα αυτόν τον Άγιον. γιατί δεν έβαλαν άραγε κάποιον Άγιον ο οποίος έκαμε διάφορα έργα κοινωνικά. Κάποιον Άγιον ο οποίος έκτισε ιδρύματα, ε, ωφέλησε τον λαόν, έκαμε ξέρω εγώ ιεραποστολές μεγάλες. Ε, Μπορείτε ω πάντων έκαμε διάφορα πράγματα έργα τα οποία φαίνονται και τα οποία σήμερα δυστυχώς καλλιεργείται η εντύπωση ότι η Εκκλησία ε, σκοπό έχει σε αυτόν τον κόσμο να κάνει κοινωνικά έργα όμως οι πατέρες δεν έβαλαν έναν τέτοιον Άγιον έβαλαν έναν ασκητή, έναν καλόγερο, έναν μοναχόν μέσα στα βάθη εκείνα της συναϊκής ερήμου της Συναϊκής Χερσονήσου και τον έβαλαν αυτόν να τιμάται και να προβάλλετε σε αυτήν την κατεξοχή πνευματική περίοδο της Αγίας μας Εκκλησίας και μάλιστα έναν ηγούμενο ο οποίος απλώς έγραψε ένα βιβλίο ένα βιβλίο καλογερικό ένα βιβλίο το οποίο όταν το διαβάσετε συνέχεια μιλάει για μοναχούς και για ασκητές γιατί άραγε μήπω. Οι πατέρες που όρισαν αυτήν την ημέραν, την πολύτιμη Κυριακή, δεν είναι πολλές οι Κυριακές της 4,5 πέντε Κυριακές είναι. σε αυτήν την ανάβαση είχαν μήπω έλλειψη και βάλαν κάποιον ο οποίος έπρεπε να μπει έτσι απλώς και μόνον. Ασφαλώς δεν είναι τόσο τυχαία τα πράγματα, ούτε με τόσοι έτσι ελαφρότητα τοποθετημένα μέσα στην εκκλησία. Έβαλαν τον άγιον Ιωάννητο συναίτη για να μας πουν και να μας δείξουν και να μας ερμηνεύσουν ποιον είναι αυτόν αυτή η μέθοδος με την οποία ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία γίνεται Θεός κατά χάρη και αναλαμβάνει τον σταυρό του Χριστού επάνω του και ακολουθεί τον Χριστόν ο οποίος αληθώς για μας έγινε άνθρωπο η κλίμακα το βιβλίο των βιβλίων αυτών του Αγίου του συναίτου, είναι ένα από τα πολλά βιβλία των Πατέρων της Εκκλησίας. Κορυφαίο βιβλίο, θεωρείται από τα κορυφαία συγγράμματα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Πριν όμως όλα τα συγγράμματα των Αγίων δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έκφραση και το απόσταγμα της εμπειρίας των Αγίων. Ο Άγιος Ιωάννης έγραψε την εμπειρία του. Όμως είναι σημαντικό για μας γιατί. Γιατί η κλίμακα, όπως και όλα τα έργα των Αγίων, μιλούν για αυτήν την πορεία του ανθρώπου μέσα στον χώρο της ε. Χριστός ζωής. Τα έργα των Αγίων και το βίωμα των Αγίων χαρακτηρίζουν επακριβώς το χαρακτήρα και την φύση της Εκκλησίας. Η κλίμακα αποτελείται από 30 λόγους. Κλίμακα σημαίνει σκάλα στη δημοτική. Αυτό σημαίνει κλίμακα, μια σκάλα δηλαδή. Και έχει 30 βαθμίδες, 30 σκαλοπάτια. Και κάθε σκαλοπάτι είναι και έναν αγώνισμα. Αρχίζει πρώτο σκαλοπάτι περί του κόσμου. Παράδεξον μπράματι πώς να μιλήσει κανείς σε έναν κοσμικό άνθρωπο για την αποταγή του κόσμου νομίζει κανείς ότι δεν αφορά τους κοσμικούς τους κόσμο αγωνιζομένους χριστιανούς τελευταίο καλοπάτη περί αγάπης. όλα τα υπόλοιπα μιλούν για την φιλαργυρία για την διλία, για την προσευχή για την υπακοή για την απροσπάθεια από τα κοσμικά πράγματα ε, για την αγνία είναι ολόκληρο, κατάλογος με αρετές και αγωνίσματα τα οποία καλείται κανείς να αγωνιστεί βέβαια μια πρόχειρη μελέτη τις κλίμακας όπως και μια πρόχειρη μελέτη των έργων των πατέρων θα νομίσει κανείς ότι είναι έργο για τους μοναχούς ή υπάρχουν έργα για μοναχούς και έργα για λαϊκούς και για κοσμικούς έργα για κοινωνικού και έργα για ακινώνητους χριστιανούς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η κλίμακα είναι ένα βιβλίο καθαρά ιατρικών. Είναι ένα ιατρικό εγχειρίδιο που αφορά όλους τους χριστιανούς. Δεν έχει σημασία εάν μιλά για εξωτερικά, για τους μοναχούς ή για τους ασκητές. Η ουσία του, της διδασκαλίας των Αγίων και η ουσία της διδασκαλίας της κλίμακας και όλων των έργων των Αγίων είναι και αφορά όλους τους χριστιανούς και είναι μία ιατρική μέθοδος η οποία αρχίζει από το μηδέν από το και οδηγεί μέχρι το, το, το άπειρο, μέχρι την ένωση μας με τον Θεό. Αυτό είναι και το έργο της Εκκλησίας. Η κλίμακα και ο Άγιος Ιωάννης του Σιναίτης μας δείχνουν ποιος είναι ο χαρακτήρας της Εκκλησίας μας. Δηλαδή, αν... Θέλουμε να μάθουμε και πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να μάθουμε πολύ καλά αυτή η Εκκλησία την οποία αγαπούμε, της οποίας είμαστε μέλη, την οποία πολλές φορές προβάλλουμε στους σύγχρονων κόσμο όλοι μας όπου βρεθούμε, μιλούμε για την Εκκλησία και ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Εάν κάποιος μας ερωτήσει, τι είναι αυτή η Εκκλησία, τι κάνει αυτή η Εκκλησία, πώς ζει αυτή η Εκκλησία, τι προσφέρει στον κόσμο αυτή η Εκκλησία πώς θα το απαντήσουμε για δεν ξέρουμε ακριβώς το χαρακτήρα και το έργο της Εκκλησίας όταν διαβάζει κανείς τα έργα των Αγίων βλέπει ότι οι Άγιοι δεν φιλοσοφούσαν για την Εκκλησία οι Άγιοι περιέγραφαν το έργο το οποίο κάνει η Εκκλησία και μιλούσαν για συγκεκριμένα πράγματα και μιλούσαν για τον άνθρωπον μιλούν για τον άνθρωπον και τον περιγράφουν τον άνθρωπον μέσα σε όλη την πραγματικότητα της πτώσης στην οποία βρίσκεται όπως έναν ιατρικό βιβλίο περιγράφει τις αρρώστιες, περιγράφει το, το λόγο για τον οποίο αρρωστούμε γιατί έχουμε την τάδε έλλειψη των βιταμινών γιατί έχουμε ξέρω εγώ προσβληθεί από τα τάδε μικρόβια γιατί τέλος πάντων για τον α και τον β λόγο έχουμε προσβληθεί από μια αρρώστια περιγράφουν την αιτία της αρρώστιας περιγράφουν την αρρώστια επακριβώς τι συμπτώματα έχει αυτή η αρρώστια τι προκαλεί τι βλάβες προκαλεί στον οργανισμό του ανθρώπου πως εμφανίζεται πως πολεμάται αυτή η αρρώστια περιγράφουν τη θεραπεία της αρρώστιας πως πολεμάται αυτή η ασθένεια και πως αποκαθίσταται η υγεία του ανθρώπου ένα ιατρικό βιβλίο αυτά μιλάν η κλίμακα μιλά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο οι πατέρες ήταν επιστήμονες και επιστήμονες γιατροί όχι επιστήμονες φιλόσοφοι όταν έγραφε ο Άγιος Ιωάννης περί αγάπης ή περί, περί ειρήνης ή περί απροσπαθίας δεν έκανε φιλοσοφική ε, διερεύνηση του θέματος της αγάπης δεν έχει καμιά σχέση με την φιλοσοφία και καμιά σχέση με την ιδέα της αγάπης. Ο Άγιος εντοπίζει τι σημαίνει αρρώστια πνευματική, από πού προέρχεται αυτή η αρρώστια πνευματική, και αν τα συμπτώματα της αρρώστιας αυτής όταν τα έχουμε και πώς θεραπευόμαστε. Δηλαδή μιλούν οι Άγιοι και μιλά ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτη επακριβώς και την ουσία του έργου της Εκκλησίας και το έργο της Εκκλησίας είναι κατεξοχήν και κυρίως έργων ιατρικών Ξέρει η Εκκλησία γνωρίζει επακριβώς ότι έχει να κάνει με τον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο έχει να κάνει η Εκκλησία είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πλέον υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία της πτώσεως δηλαδή μέσα του πάνω του έχει όλην όλα τα μικρόβια και όλα τα συμπτώματα της πνευματική αρρώστιας λειτουργούν τα πάθη λειτουργεί ο νόμος της αμαρτίας λειτουργεί διαστροφή των φυσικών δυνάμεων που μας έδωσε ο Θεός και προπάντων λειτουργεί αυτός ο σκοτισμός και ο σκοπισμός της καρδιάς του ανθρώπου δηλαδή η καρδιά μας δεν λειτουργεί ενωμένη και να πορεύεται με αγάπη προς τον Θεό αλλά έσπασε σε χίλια κομμάτια διεσκορπίστηκαν οι δυνάμεις μας στο κέντρο της καρδιάς μας αντί να είναι ο Χριστός είναι άλλα πράγματα είναι τα είδωλα τα οποία τοποθετούμε τα είδωλα τα οποία είναι από τα πιο χοντροκομμένα είδωλα τα πραγματικά είδωλα οι ξένες θεότητες μέχρι ο εαυτό μας, τα πάθη μας, ο εγωισμός μας, η δύναμη μας, τα πράγματα μας, τα χρήματα μας, η υγεία μας, οι συγγενείς μας, το περιβάλλον μας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία απολυτοποιεί ο άνθρωπος και τα ειδωλοποιεί, τα κάνει είδωλα, δηλαδή ρίχνει όλον το ενδιαφέρον του και όλη την αγάπη του και όλη την προσπάθεια του και κέντρο της ζωής του είναι αυτά τα σχετικά πράγματα ενώ ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να έχει σαν κέντρο της ύπαρξής του τον ίδιο τον Θεό γι' αυτόν εξάλλου και η εντολή του Θεού η πρώτη εντολή, η κατεξοχή εντολή και μοναδική εντολή του Θεού, ας την πούμε έτσι μπορούμε να πούμε είναι ότι να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την ύπαρξη όταν βάλεις τον Θεό σαν κέντρο της υπάρξεώς σου όλα τα άλλα μετά μπαίνουν στην κανονική τους θέση έχουμε λοιπόν τον εαυτό μας ο οποίος είναι ασθενής και όλοι μας δυστυχώς όλοι μας ανεξαιρέτους κι εγώ και εσείς και ο κάθε ένας αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα τα διάφορα πνευματικά μας μικρόβια βλέπουμε κάθε μέρα στη ζωή μας τον εαυτό μας να εμφανίζει τι αρρώσκες του με τους θυμού μας, με τους εγωισμούς μας, με την ιδιωτέλειά μας, με την πονηριά μας, με την πλεονεξία μας, με την ανασφάλειά μας, με το άγχος μας, με όλα αυτά τα οποία είναι συμπτώματα της αρρώσκιας. Είμαστε ασθενείς άνθρωποι και προπάντων με το ότι δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό όπως αρμόζει στη φύση μας ο Θεός για μας δεν είναι στο κέντρο της καρδιάς μας αγαπούμε άλλα πράγματα τον αγαπούμε κι αυτόν εν την ημέτρο, αλλά όχι σαν κέντρο σαν την βάση σαν την κατεξοχήν ασχολία της αγάπης μας της αγαπητικής δυνάμειός μας έτσι λοιπόν είμαστε όλοι ασθενείς άρρωστοι αυτόν είναι η πρώτη γνώσης του ανθρώπου ως που δεν το καταλαβαίναμε αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να πάμε στον γιατρό πια σε, σε έναν άνθρωπο να του πεις ποιο είναι στο γιατρό θα σε παρεξηγήσει θα πει γιατί, τι είμαι αρρώστος είμαι και αν πας να τον πεις ότι είσαι άρρωστος και δεν το καταλαβαίνει θα θυμώσει, θα αντιδράσει δεν δέχεται ακριβώς οι πατέρες μας περιέγραψαν τα συμπτώματα της αρρώσκιας για να μας πείσουν ότι είμαστε ενόντως ασθενείς και το βλέπουμε δυστυχώς κάθε μέρα στη δική μας ζωή φτάνει να φύγει τουλάχιστον το πρώτον κάλυμμα το οποίο είναι ο εγωισμός μας που δεν μας αφήνει να καταλάβουμε ότι είμαστε αδύνατοι και ασθενής άνθρωποι αφού λοιπόν καταλάβαμε την ασθένεια μας μέσα στον χώρο της εκκλησίας αρχίζει ο πνευματικός αγώνας αρχίζει ένας αγώνας ιατρικός Πώς θεραπεύομαι όλα αυτά τα πάθη. Καθημερινή αντίσταση, καθημερινή ε, αντιπαράθεση προς όλα αυτά τα οποία μας πνίγουν. Προς όλα αυτά τα οποία ζητούν να κόψουν τη σχέση μας με τον Θεό. Περιγράφει το Ευαγγέλιο, περιγράφει ο Θεός, περιγράφουν οι Άγιοι ένα σωρό πράγματα τα οποία είναι πνευματικά μικρόβια, είναι τα πάθη είναι όλα αυτά τα οποία ξέρουμε και ακούμε όλες αυτές οι επιθυμίες όλες αυτές οι, ε, οι εμπαθείς κινήσεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας δυσκολεύουν όλα αυτά τα πράγματα είναι πάθη και τα περιγράφουν και τα ονομάζουν και τα διηγούνται για να μας δείξουν ότι έτσι είναι αυτή η υπόθεση αφού λοιπόν τα δούμε με αυτόν τον τρόπο και μπούμε στην εκκλησία τότε αναλαμβάνομαι έναν αγώναν αρχίζουμε να αγωνιζόμαστε κατά των παθών εναντίον των παθών μας εναντίον όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία μας διδάσκουν τα, τα, τα βιβλία των Αγίων ότι αυτά μας εμποδίζουν τη σχέση μας με τον Θεό όμως κάτι το οποίο είναι σημαντικότατο πρέπει να ξέρουμε ότι δεν αρκεί για μας το να αγωνιζόμαστε εμεί μόνο δεν είναι δηλαδή αυτή η πορεία μας έναν έργον κατεξοχήν ανθρώπινο, είναι εργον ανθρώπινο, καταβάλλει ο άνθρωπος την προσπάθεια και την προθυμία του, αλλά κυρίως τελείται μέσα από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί, δεν γίνεται να αγωνιστεί και να τελειωθεί ο άνθρωπος πνευματικά εκτός της Εκκλησίας. Εκτός της Εκκλησίας μπορεί να γίνει ένα πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα Εκτός της Εκκλησίας μπορεί κανείς Με τα δυσκολίες βέβαια Αλλά α πούμε ότι αγωνίζεται Και γίνεται ένας πολύ καλός άνθρωπος Όπως είναι η δημιουργία του Δεν χρειάζεται να μας πει το Ευαγγέλιο Να μην κλέβουμε, να μην λέμε ψέματα Να μην κακοποιούμε τους άλλους Να μην ενοχλούμε του ξένους ανθρώπους Δεν χρειάζεται να μας το πει το Ευαγγέλιο Να σεβόμαστε τους γονεί μα να μην σκοτώνουμε, να μην κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό τα λέει η φύση ίδια η δική μας. Το λέει ο Αυτός μας. Δεν χρειαζόταν ούτε ο Χρυσός να έρθει στον κόσμο, ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε οι πατέρες να μας πουν αυτά. Το να τα τηρήσουμε όλα αυτά τα πράγματα είναι απλώς μια φυσική κίνηση. Είναι να φτάσει ο άνθρωπος στο επίπεδο του ανθρώπου. Από ο που είναι μετά την πτώση να γίνει απλός άνθρωπος και γι' αυτό το, το ακούμε κάθε μέρα ότι εγώ είμαι καλός άνθρωπος ή όταν δεν είμαι καλός άνθρωπος και δεν αισθάνομαι την ανάγκη να πάω στην εκκλησία αφού είμαι καλός άνθρωπος γιατί να πάω στην εκκλησία ειναι ένα σοβαρό ερώτημα το οποίο μας θέτουν κάθε μέρα οι άνθρωποι και βέβαια μας το θέτουν γιατί φταίμε και εμείς γιατί ε, ε, ε, δώσαμε την εντύπωση ότι στην εκκλησία πάμε για να γίνουμε καλοί άνθρωποι και λέγαμε να πα στην Εκκλησία να γίνει καλό παιδί, να γίνει καλό άνθρωπο, ένα καταξιωμένο κοινωνικό εργάτη, ένα καταξιωμένο εκπαιδευτικό, ένα καταξιωμένο επιστήμονα. Και για να γίνει όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να πα στην Εκκλησία. Όταν ανακάλυψαν οι άνθρωποι ότι μπορούν να γίνουν όλα αυτά και χωρί την Εκκλησία, ασφαλώ δεν ήταν τρελοί να έρχονται στην Εκκλησία να νηστεύουν, να κάνουν μετάνοιε, να γρυπνούν. Γιατί κατάλαβαν ότι γίνονται και καλοί άνθρωποι εκτό τη Εκκλησία. Και είναι πολύ φυσικών και πολύ λογικών και πολύ σωστών. Και το πρόβλημα δεν έκειται στο μυαλό των ανθρώπων που δεν έρχονται Εκκλησία γιατί δεν βλέπουν τον λόγο για τον οποίο πρέπει να έρθουν στην Εκκλησία. Το πρόβλημα έγκυται σε εμά του ιδίου που δεν καταλάβαμε για ποιον λόγο ερχόμαστε στην Εκκλησία. Εμεί δεν καταλάβαμε ποτέ τον λόγο που ερχόμαστε στην Εκκλησία και έτσι όταν θα και από τους ανθρώπους και από τα απλά μαθητούδια τα μικρά παιδιά του, του γυμνασίου και του λυκείου μα για ποιο λόγο να πάω στην εκκλησία αφού μπορώ να είμαι καλό παιδί και χωρίς την εκκλησία και το επιτυχάνω και ακόμα κάτι ξέρετε <coughs> βλέπουμε πολύ καλούς ανθρώπους και πολλού καλούς ανθρώπους έξω από την εκκλησία Πολλέ φορές συναντούμε τέτοια καλοσύνη και τέτοια αναθροπιάνε εκτός των χώρους εκκλησίας που τρίβουμε τα μάτια μας και λέμε πώς αυτός ο άνθρωπος άθεος όν εκτός εκκλησίας είναι τόσο καλός άνθρωπος. Νομίζουμε ότι δεν γίνεται να είσαι καλός άνθρωπος εκτός εκκλησίας. Βέβαια, οι πατέρες και ο Άγιος Ιωάννης και όλοι οι πατέρες, απλώς η εκκλησία σήμερα τιμά τον Άγιο Ιωάννη ως τέλο πάντων έναν κορυφαίο πατέρα αλλά εν το προσώπο του Αγίου Ιωάννου τιμούνται και εμφανίζονται όλοι οι πατέρες και όλη η πατερική διδασκαλία. Μας δείχνει λοιπόν η Εκκλησία ότι δεν ασχολείται μόνον να κάνει τον άνθρωπο, έναν καλόν άνθρωπο. Ομιλεί για κάτι πέραν τούτου, κάτι περάνω τούτου, κάτι που δεν υπάρχει εκτός της Εκκλησίας, κάτι για το οποίο οι πατέρες εμίλησαν ξεκάθαρα ομιλεί για την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό ομιλεί για τον άνθρωπο στην κατάσταση την οποία του δίδει η Εκκλησία εισάρκωσης του Θεού ο Θεός δηλαδή έχουμε τον άνθρωπο, τον υπάθρωπο και τον θεάνθρωπο ομιλεί η Εκκλησία για τον θεανθρωπισμό για την θέωση του ανθρώπου για την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του μας λέει η Εκκλησία ότι το να γίνει καλός άνθρωπος δεν ολοκληρώνεσαι είσαι εγκλωβισμένος εις την ύπαρξή σου, εις τον εαυτό σου μπορεί να γλίτωσες από πολλά πράγματα αλλά από τον εαυτό σου δεν γλίτωσες εγκλωβίζεσαι μέσα στην ίδια την ύπαρξή σου στο εγώ σου, στο άτομο σου εκείνο το οποίο θα σε βγάλει έξω από αυτό το πράγμα να υπερβείς και τον εαυτό σου είναι μόνο μια άλλη σχέση και μια σχέση προσωπική, μια σχέση δυνατή, όχι σχέση με μια ιδέα. Φανταστείτε να πούμε σε έναν άνθρωπο ότι ξέρεις, θέλεις να παντρευτείς να σε παντρέψουμε με μια ιδέα. Να πάρεις μια ιδέα, αντί να πάρεις μια γυναίκα, η γυναίκα, παντρεύتم μια άντρα Αν είσαι γυναικα άνδρας, ξέρω ξερω παντρέφτου την ιδέα της ελευθερίας. Έθασε βγάλει τρελό ο άλλο, σου πει μα, τι μου λε τώρα, με φαντάσματα θα παντρευτούμε. Γίνεται να, να ζει με ένα φάντασμα, μια με μια ιδέα Δεν μπορεί να ζει με μια νυδέα. Πρέπει να ζει με έναν άνθρωπο. Να είσαι μαζί με έναν άνθρωπο. Να, να έχει μιαν ύπαρξη δίπλα σου, γιατί είσαι άνθρωπο. Δεν μπορεί να ζει με μιαν ιδέα Το ίδιο πράγμα θα ήταν και η Εκκλησία ανόητος και ανώφελο εάν έταζε στου ανθρώπου ότι κοιτάξετε αγωνίζεστε κάνετε όλα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο κάνετε όλα αυτά που λέει η Εκκλησία για να είσαστε πούμε, να πούμε, να ζείτε πάντα χαρούμενοι πάντα ευτυχισμένοι πάντα ειρηνικοί και τρόποντινά να ομιλούσεν για την ιδέα της ειρήνης, της χαράς της αγάπης, της αλήθειας, ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα θα ήταν το ίδιο πράγμα με το να σου έδιδε σύντροφο τη ζωή σου κάποιαν ιδέα, κάτι το φανταστικών κάτι των εξωπραγματικών όμως βλέπουμε ότι οι πατέρες εμίλησαν για συγκεκριμένα γεγονότα σου δίδουν έναν τρόπο θεραπείας μια μέθοδο συγκεκριμένη η οποία σε θεραπεύει αφεντοποιεί την αρρώστια και εν συνεχεία χειροπιαστά μέσα στο χέρι σου στην πραγματικότητά σου την υγεία σου που η υγεία μας πια είναι, να ζει κανείς εν Θεό, να ζει μαζί με τον Χριστόν Και ακόμα δεν φτάνει αυτό μόνο, αλλά μας φέρνουν και αποτελέσματα αυτού του πράγματος. Η κλίμακα μιλά για όλη αυτή την πορεία και μιλά και για τα αποτελέσματα της πορείας αυτής. Πέρα λοιπόν από την περιγραφή, κατά λεπτομερέστα των τρόπων, της πορείας του ανθρώπου στην Ε.Χ. ζωή μέσα στο βιβλίο του Ιωάννου του Σιναή του της Κλίμακος ακόμα έχουμε και ένα άλλο πράγμα το οποίο βγαίνει από την παρουσία αυτού του Αγίου μας δείχνει ότι η ε Χριστός ζωή είναι μια σταδιακή πορεία δεν είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται από τη μια, μια ώρα στην άλλη ούτε κάτι το οποίο έρχεται έτσι φανταστικά αλλά είναι ανάβασης, μια συνεχής ανάβασης. Αρχίζεις από το α για να φτάσεις στο ω, αρχίζεις από το ένα για να φτάσεις στο τέλειο, στο άπειρο. Πρέπει να προχωρήσεις, είναι μια κλίμακα, δεν μπορείς να βρεθείς ξαφνικά στο τέρμα. Όταν ομιλεί περί αγάπης και την βάλει στο τέρμα της κλίμακας, γιατί το κάμνη άραγε εμείς αν είμαστε και λέγαμε ότι γράψε ένα βιβλίο ή πε, ξέρω εγώ κάτι για τον χριστιανισμό ε, θα λέγαμε περί αγάπης είναι και τη μόδας σήμερα η αγάπη και όλοι οι κοινωνικοί κύκλοι ομιλούν περί αγάπης όμως οι πατέρες την έβαλα στο τέλος δεν την έβαλα στην αρχή για να μας δείξουν ότι για να φτάσει εκεί πρέπει να προηγηθούν άλλα πράγματα πρέπει να προηγηθούν να κόψεις πολλά πράγματα, να καυστηριάσεις πολλά πράγματα, να απελευθερωθείς από πολλά πράγματα, να απελευθερωθείς από τον εαυτό σου, από το άτομο σου, να υπερβείς τον ίδιο τον ατομισμό και τον εγωισμό σου και τότε θα πας στο τέρμα που είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι το τέλος, δεν είναι η αρχή. Ξεκινά κανείς βέβαια με αυτήν την το όραμα με αυτή την αίσθηση αλλά εκείνη η αγάπη εκείνη, εκείνο το μυστήριο της ένωσης του Θεού με τον άνθρωπο γίνεται όταν ο άνθρωπος περάσει αυτήν την πορεία όλη του ασκητικού αγώνος. Και αυτό είναι απαραίτητο να το ξέρουμε ώστε να μην απερπιζόμαστε να μην χάνουμε το θάρρος μας να μην δηλειούμε να ξέρουμε ότι όλα αυτά που συναντούμε κάθε μέρα στη ζωή μας την πνευματική ζωή είναι δυστυχώς συμπτώματα φυσικά πλέον μεταπτωτικά συμπτώματα της ασθένειάς μας δεν μας τρομάζει όταν βλέπουμε μέσα μας αντιστάσεις σε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε δεν μας τρομάζει όταν εχμαλωτίζεται ο νους μας και μας οδηγεί εκεί που δεν θέλουμε δεν μας τρομάζει όταν μας πνίγουν οι λογισμοί όταν μέσα μας, όταν είμαστε ακόμα και μέσα στον ναό και όταν προσευχόμαστε. Οι λογισμοί μας είναι ακάθαρτοι, είναι σαρκικοί, είναι εσχροί. Οι λογισμοί μας είναι βλάσφημοι, βλασφημούν τον Θεό, αντιδρούν μέσα μα. Δεν μας τρομάζει όταν βλέπουμε να πνιγόμαστε μέσα στην θάλασσα όλων των παθών. Γιατί βλέποντας την πύρα των Αγίων καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι απαραίτητα, είναι Παρατηρημένα, περιγράφονται έτσι θα περάσουμε όπως ένας γιατρός που ξέρει τα συμπτώματα της πορείας της αρρώσκης κάποιου ανθρώπου και ξέρει ότι σήμερα θα έχει πυρετών μετά θα έχει ρήγος μετά θα έχει ζαλάδες μετά θα έχει αναγούλες μετά θα έχει χίλια δύο πράγματα και ο γιατρός τα ξέρει και τα περιμένει και δεν τρομάζει, ξέρει ότι θα περάσει από αυτά όλα να φτάσει στην υγεία έτσι οι πατέρες τα περιέγραψαν αφού τα έπαθαν ήδη και να μα δώσουν σε εμά, σαν λάφυρο, την πολύτιμη πείρα του. Αλλά και για να μα πούν ότι είναι και αυτοί το ίδιο άνθρωποι, σαν και εμά, χωρί καμία διαφορά. Μην νομίζετε ότι οι πατέρε τη Εκκλησία ή Άγιοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν πειράστηκαν. Επειράστησαν πάρα πολύ και ίσω περισσότερον από εμά. έσχα τον όριο ίσως του κινδύνου της απολύας τους γιατί? Για, γιατί για να μπορέσουν να περιγράψουν με αυτόν τον τρόπο σημαίνει ότι τα έζησαν σημαίνει ότι τα ξέρουν δεν μπορεί να μην τα έζησαν διαφορετικά θα ήταν πολύ σκληροί με μας. και δυστυχώς το βλέπουμε καμιά φορά και σε πνευματικούς ανθρώπους εκκλησίας να είναι σκληροί προς του αμαρτάνοντες έρχεται ο άλλος και λέει έκαμε σε αυτόν το πράμα δεν τρέπεσε δεν δράπηκες και έκαμε σε αυτόν την αμαρτία πως σε και έκαμε σε αυτόν το πράγμα και διάφορα άλλα τέτοιους κεραυνούς εις το κεφάλι των ανθρώπων εάν όμως και εμείς είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς και έχουμε περάσει όλων αυτών την, την, την πειρά των πειρασμών τότε δεν μπορούμε να πούμε σε κανένα ξέρουμε ότι ο άνθρωπος περνά από όλα αυτά τα πράγματα ενθυμούμενα γέροντα σύγχρονο τον Παπαϊφρέμ στα κατουνάκια σας είπα και άλλη φορά Έιθε κάποιος εκεί ένας μοναχός και εξαιθίαζεν, εγκομίαζεν κάποια ανοιγουμένη, κάποιο μοναστερική ότι πρόκειται περί τόσων καθαρού ανθρώπου στη ζωή του ο οποίος δεν εδοκίμασε ποτέ του ούτε καν σαρκικούς πολέμους ούτε σαρκικούς πειρασμούς τόση καθαρότητα είχε αυτή η γερόντισσα, η πνευματική μητέρα της μονής, κάποιας μονής που ακόμα τη ήταν άγνωστα και αυτοί οι πειρασμοί όλοι και το περιέγραφε ο μοναχός αυτός θέλοντας να εκθιάσει και να εγκομιάσει την γερόντισα ότι ήταν μία καλή και τέλος πάντων αγία ψυχή, αγία γερόντισσα. Ο γέροντας ο Παπαεφρέμ όταν άκουσε, εκούρισε το κεφάλι του αποδοκιμαστικά και είπε ότι εγώ πάτερ δεν δεν εγκομιάζω, δεν επαινώ αυτό το πράγμα, δεν είναι καλόν αυτόν το οποίο λε. δεν είναι υπέρ της γερόντισσας αυτό το πράγμα. Εάν ήταν και ε, όπως είναι η θέση της έπρεπε να είναι πνευματικός άνθρωπος, πνευματική μητέρα όφιλε να περάσει και αυτοί, αυτούς τους πειρασμούς γιατί εάν δεν περάσει δεν θα καταλάβει πως θα παρηγορήσει τους ανθρώπους που είναι κοντά τη, εάν η ίδια δεν γνωρίζει τι σημαίνει αυτό το πράγμα όπως και στην καθημερινή τη δική μας Εάν κάποιο δεν επώνεσαι στη ζωή του, δεν επέρασε πόνων, δεν επέρασε θάνατον, δεν επέρασε φτώχεια, δεν επέρασε κινδύνους δεν επέρασε σεισμού στη ζωή του, δεν μπορεί να παρηγορήσει τον άλλο, δεν τον καταλαβαίνει. Όσοι καλή διάθεση και να έχεις δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει θάνατος τι σημαίνει πόνο, τι σημαίνει εγκατάλειψη. Εκείνο που τα πέρασε όμω, επειδή τα έζησε ξέρει και μπορεί να παρήγορήσει τον άλλον γι' αυτό και ο Χριστός έγινε για μας άνθρωπος για να περάσει όλα τα, τα ανθρώπινα και να μπορέσει να μας παρηγορήσει και να μας σώσει γι' αυτό οι Άγιοι τα επέρασαν δεν τράπηκαν να μας πούν ότι τα πέρασαν βγήκαν νικητές τα, τα περιέγραψαν με ακρίβεια και μας έδειξαν και από που έρχονται και πως βιώνονται και πως φεύγουν και γι' αυτόν τον λόγο οι Άγιοι είναι πραγματικά ιατροί, σωστοί γιατροί γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πνευματικό ιατρείο, είναι ένα νοσοκομείο όλοι είμαστε άρρωστοι μες στην Εκκλησία η Εκκλησία δεν είναι ένας σύλλογος ηθικών ανθρώπων δεν είναι ένας προσωπικότητων και καλών ανθρώπων δεν είναι τίποτα από όλα αυτά η εκκλησία η εκκλησία είναι νοσοκομείο. μέσα νοσοκομείων έχει τραύματα έχει αίματα, έχει μικρόβια έχει αρρωστους σε όλα τα στάδια της θεραπείας τους έχει ακόμα και πτώματα ένα νοσοκομείο όλα αυτά είναι μέσα στο νοσοκομείο έχει και γιατρούς και νοσοκόμους και μάγειρους και όλα είναι όλα εκεί μέσα και λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο και η Εκκλησία. Όλοι μέσα στην Εκκλησία είμαστε παρόντες. Και δεχόμεθα όλοι την ιατρία του Χριστού, του ιατρού των ψυχών και των σωμάτων μας και την θεραπεία όλων των μεθόδων της Εκκλησίας. Και έχουμε στην Εκκλησία αυτούς που είναι γιατροί, που θεραπεύτηκαν και είναι πλέον θεραπευτικών προσωπικών, του Αγίου. Έχουμε του υπολείπους που είναι σε στάδια ο καθένας ανάλογα με τη θεραπεία του. Γι' αυτόν τον λόγο είναι ανάγκη να μπούμε στην Εκκλησία. Γιατί? Γιατί πρέπει να θεραπευθούμε. Πρέπει να δώσουμε στον εαυτό μας ιατρικήν αγωγή με φάρμακα, με αγώνες, με οτιδήποτε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην θεραπεία της προσωπικότητάς μας, της υπάρξεός μας. Έτσι όταν έχουμε να μιλούμε για την Εκκλησίαν και όταν έχουμε να περιγράψουμε την εκκλησία, να μην κάνουμε το λάθος, να μιλούμε με λάθος ορισμούς για την εκκλησία. Πρέπει να ξέρουμε ότι η εκκλησία είναι τόπος θεραπείας. Και έτσι ευρισκόμενοι όλοι μες στην εκκλησία, δεν κατακρίνομεν ο ένας τον άλλον. Δεν κατακρίνομεν. Γιατί φανταστείτε έναν άρρωστο, ο οποίο είναι στο διπλανό κρεβάτι και, θα, και κατακρίνει τον άλλον γιατί αρρώστησε. Μα αφού είσαι και εσύ άρρωστος στο ίδιο κρεβάτι απλώ απλώς έχεις άλλη αρρώστια άλλη αρρώστια είναι εσύ, άλλη αρρώστια είναι ο άλλος εσύ έσπασε στο χέρι σου ο άλλος έσπασε από το πόδι του τι σημασία έχει, πάντως άρρωστοι είμαστε μέσα στην εκκλησία ζούμε όλοι σαν μια αδελφότητα, σαν ένα σώμα και οι πάντες ζούμε και τρεφόμαστε από το αίμα και το σώμα του Κυρίου ενωμένοι με τον Χριστό και δεχόμενοι αυτήν θεραπευτική ναγωγή. εάν τώρα ήθελε κανείς να πει κανείς ότι εντάξει από αυτόν τον Άγιο Ιωάννη από αυτόν τον βιβλίο τι βγαίνει με δυο λόγια τι μπορεί κανείς να δει με δυο λόγια αν μπορεί να δει κανείς το εξής ότι για τίποτα απολύτως δεν υπάρχει ε, Περίπτωση, αποτυχίας και απογοητεύσεως δεν υπάρχει κάτι στην εκκλησία το οποίο δεν θεραπεύεται δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτόν τον ιατρείο να πει κάποια στιγμή ότι συγγνώμη δεν μπορώ να σε θεραπεύσω ό,τι και αν έχει αυτόν το πράγμα όποια να αν και αν έχει. και εάν δεν το καταλάβουμε τότε θα κάνουμε λάθη όπως κάναμε κι άλλες φορές Συμμάστε πολλές φορές που άνθρωποι της Εκκλησίας τρόποντι να εμφανίζονται σαν ε, κατακρίνοντες και απορρίπτοντες κατά απόλυτον τρόπον ορισμένες τάξεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα. Έχουν ένα, μια αναμαρτία, μια διαστροφή, ένα πρόβλημα νηθικών ή τέλο πάντων είναι ξέρω εγώ ε, περιθωρίου άνθρωποι και λέμε α, αυτός είναι αυτό το πράγμα κατακριτέως δεν το δεχόμα, δεν δεχόμαστε αυτό το λέει κανείς ο οποίος νομίζει ότι υπάρχουν πράγματα μέσα στην εκκλησία τα οποία δεν μπορεί να γίνει τίποτα με αυτά ενώ δεν είναι έτσι αλίμονον είναι βλασφημία. Να πούμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε αμαυτολή κατάστασης, οποιαδήποτε αμαρτία, οποιαδήποτε σύμπλεγμα το οποίο δεν το θεραπεύει η εκκλησία. Είναι βλασφημία να πεις ότι αυτό το πράγμα είναι αθεράπευτο. Τι να σου κάνω, δυστυχώ πρέπει να πεθάνεις. Όπως λέμε κανιά φορά στην ιατρική ότι επήρες αυτό το μικρόβιο, αυτή την αρρώστια, δυστυχώ δεν θεραπεύεσαι. Η νόσος σου είναι ανίατος. Και κάποια στιγμή θα καταλήξει στο θάνατο. Για την Εκκλησία δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Γιατί, Γιατί είναι σαν να λε ότι υπάρχει πράγμα, αμαρτία ή αμαρτωλή διάθεση ή κατάσταση την οποία ο Θεός δεν μπορεί να τη θεραπεύσει. Αυτό είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματο. Να πει ο άνθρωπο ότι αυτό, για αυτήν την κατάσταση δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό είναι βλασφημία κατά του έργου του Χριστού. Μέσα στο ιατρείο της Εκκλησίας ακόμα και τα πτώματα έχουν δυνατότητα ζωής. Γιατί? Γιατί ο Χριστός λέγεται και ζωοδότης. Εγώ είμαι ο εωδός, η αλήθεια και η ζωή λέει ο Χριστός. Άρα και τα πτώματα ακόμα υπάρχει, υπά, έχουν ευκαιρία να, να ζωντανέψουν. Άρα λοιπόν, εάν είμαστε όχι απλώς άρρωστοι αλλά πτώματα και όπω λέει και έναν ντροπάριον όχι απλώς πτώματα λέει αλλά και πτώμα εξαίσιον δηλαδή ένα πτώμα το οποίο έχει γίνει πλέον τύμπανο έχει γίνει ξέρω εγώ έτοιμο να εκραγεί, πούμε από τη σύψη και από, τη, από τα μικρόβια και αυτόν το πτώμα έχει τις ίδιες να ζήσει απόδειξης το βλέπουμε κάθε μέρα. Το μεγαλύτερο θαύμα που βλέπουμε κάθε μέρα. Σας είπα και άλλη φορά, πολλές φορές διηγούνται θαύματα, κουτσούς που εισώθηκαν, αρρώστους, τυφλού που ε, ε, είδαν, ανθρώπους με κακκίνους που έγιναν καλά, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα τα οποία θεραπεύθηκαν. Και τα διηγούμαστε καμιά φορά και νομίζουμε ότι είναι μεγάλα θαύματα. Είναι μεγάλα θαύματα, εντυπωσιακά αλλά το μεγαλύτερο θαύμα το οποίο βλέπουμε κάθε μέρα είναι αυτό το πράγμα που είπα προηγουμένω. πτώματα τα οποία εζωοποιήθησαν και ποια είναι αυτά όταν έρχεται ο άνθρωπος στην εξομολόγηση νεκρός μπαίνει στον χώρο εκείνο μπαίνει στην εκκλησία για τις εξομολογήσεις, για τις προσευχείς και είναι νεκρός και δεν έχεις από να τον πιάσεις και είναι γεμάτο όχι πλέον μικρόβια νέκρα, είναι νεκρός είναι ένα πτώμα και λες ότι ανθρωπίνο δεν γίνεται τίποτα τι να του απαντήσω τι να λύσω αφού ε, αυτό σε ε, ε, όχι απλώς σε πέθανε αλλά έλειωσε έλειωσε, διαλύθηκε τεταρταίως σαν τον Λάζαρο και όμως βλέπεις μία πνοή εμβιαία ένα από τον Θεό και αμέσως ανίσταται αυτός ο άνθρωπος, αναστένετε σε να μην ήταν αυτός αρχίζει να κινείται η καρδιά του να έχει αισθήσει, να βλέπει να ακούει να ψηλαφά, να περπατά να ζωοποιείται αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας αυτό είναι που βλέπουμε κάθε μέρα αυτό είναι το οποίο πραγματικά συγκινεί την καρδιά μας και είναι αυτό το οποίο μαζί τη δύναμη και κουράγιο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας παρά τα πολλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τις αντιθέσεις και όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν την Εκκλησία σε και σήμερα και πάντα ίσως αυτό είναι το οποίο πραγματικά εθαρρύνει τον κάθε άνθρωπο βλέποντας τον ζωοδότη Χριστό να είναι παρόν και να ζωογονεί τον άνθρωπο έχει μια εικόνα, μια τοιχογραφία που είναι ο Χριστός που πιάνει τον Αδάμ από το χώμα, του φυσά και γίνεται ζω, ζώσα ύπαρξης. Αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα μες στην Εκκλησία, αδερφοί μου. Γι' αυτόν τον λόγο, ποτέ, για κανένα, για καμιά περίπτωση, επουδενή λόγο, είναι δυνατόν η Εκκλησία να αδυνατήσει, να ζωοποιήσει κανέναν άνθρωπο. Είναι σαν να λέμε του Χριστού ότι ξέρει το αίμα σου το Άγιο το οποίο έδωκες για τον κόσμο δεν μπορεί να τίποτα για αυτήν την περίπτωση δεν, ε, δεν ωφελεί είναι βλασφημία είναι, η μεγαλύτερη βλασφημία είναι αυτό το οποίο δεν συγχωρείται όχι γιατί δεν το συγχωρά Θεός αλλά γιατί πλέον έκοψε εσύ τη δυνατότητα στο Θεό να σε συγχωρήσει εάν διαβάσουμε την κλίμακα και τα έργα των πατέρων θα δούμε ότι για όλα υπάρχει θεραπεία και κάτι άλλο αυτό το πράγμα, αυτή η θεραπεία δεν στηρίζεται σε ανθρώπινες δυνάμεις. Ο Θεός είναι που ενεργεί την θεραπεία. Ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί. Κάνει εκείνα τα οποία είναι μέσα στις δυνατότητές του. Και μπορεί καμιά φορά, ξέρετε, πέστε με ένα πτώμα τι, τι μπορεί να κάνει. Τίποτα. Άτε, αν είναι ζωντανό μπορεί να κούνα το χέρι σου, κούνα το πόδι σου, κατάπιε το φάρμακο σου ή ξέρω εγώ ανάπνεε βαθιά Εάν άμα είμαι πεθαμένος τι να πει ενό πτώματο, πως θα πεις ένα πτώμα ξέρεις κάνε και εσύ κάτι δεν μπορεί να κάνει τίποτα Αυτό είναι νεκρό σε πτώμα και αυτό το πτώμα όμω σε ογονείται. γιατί γιατί αυτός ο οποίος κυκλοφορεί είναι ο ίδιος ο Θεός και μπορεί να δει στο βάθος της καρδιάς του ανθρώπου και που δεν μπορεί κανένας άλλος Ούτε ο ίδιος άνθρωπος. Άρα λοιπόν <coughs> έχουμε ελπίδα γιατί ο Θεός είναι ο γιατρός και όχι άνθρωπος. Και κάτι άλλο και τελειώνω. Και κα κάτι που είναι οι βάσει, Ο Άγιος Ιωάννης λέει ότι τρέξε, αγωνίστου, ανάβα αυτήν την κλίμακα, μη φοβάσαι. Πολλά εμπόδια, πολλά δαιμόνια, πολλές αντιθέσεις μας ξεκαθαρίζει ότι κοίταξε δεν έχεις να κάνει με απλώς κακά λατώματα, με κακές συνήθειες, έχεις να παλέσεις με πονηρούς δαίμονες με τα πνεύματα της πονηρίας με τον διάβολο, δεν είναι αστεία πράματα. υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, αλλά στο τέρμα της χάλα είναι ο Χριστός ο οποίος σε περιμένει και ο οποίο σε βοηθά και σε σπρώχνει με τους αγγέλους και με τη χάρη του αλλά όταν φτάσεις στο τέλος λέει και έναν λόγο Καν πάσαν την κλίμακα, των τον αρετόν αναβέβηκας, υπεραφέσεις όσο μαρτιών προσεύχουν. Δηλαδή σου λέει ότι έστω και αν βγήκες όλη την κλίμακα τώρα, μην νομήσεις ότι πλέον έφτασες στην τελειότητα και τώρα πεις, α, τώρα είμαι καλά. Επέστρεψε πίσω και μην πάψεις να προσεύχεσαι υπέρ των αμαρτιών σου. Και να μας δείξει ότι οι βάσει δεν είναι τα έργα μας, αλλά η ταπείνωση η μετάνοια αυτό ζητά ο Θεός αδελφοί μου δεν είναι, δεν είναι το, το ζητούμενο τα έργα τα έργα αν μπορείς να κάνεις αν δεν μπορείς κάμνεις εκείνα που μπορείς όσα μπορείς ό,τι μπορείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα μην κάνει τίποτα μόνο να προσεύχεσαι υπεραφέσεις των αμαρτιών σου για να δείξει ακριβώς εδώ ότι αυτήν την μεγάλη αγάπη του Θεού τίποτα δεν μπορεί να την νικήσει τίποτα απολύτω. Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε αμαρτία, ούτε κακία, ούτε περίσταση, ούτε περίπτωση, ούτε δυνατότητα, ούτε τίποτα το οποίο να μπορέσει να ματαιώσει το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Φτάνει εμείς να ζητούμε από τον Θεό αυτήν την σωτηρία και θυμούμε και τελειώνω αυτήν την προτροπή που έλεγε συχνά ο Γεωροπαίησιος σε ανθρώπους που τον πλησίαζαν και του έλεγα μα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και δεν, δεν έχω διάθεση, δεν θέλω να κάνω τίποτα. Και τους έλεγε, καλά, δεν μπορείς, δεν θέλεις, δεν κάνεις. Τουλάχιστον κάθε βράδυ ή ξέρω κάθε πρωί όποτε θέλεις, λέγε στο Θεό, Χριστέ μου, εγώ δεν θέλω να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν έχω καμιά διάθεση να κάνω τίποτα. Σε παρακαλώ όμως, την ψυχή μου. Λυπήθουμε, ελέησόμε. Αυτό μπορεί να το κάνει. μια κουβέντα είναι. Λέγε το. Και δεν θα υπάρξει άνθρωπος ο οποίος επικαλέστηκε το όνομα του Θεού και το έλεος του Θεού και να και ζημιωμένος και να μην τον ελέησουν ο Θεός. Ξέρει ο Θεός, είναι πανάγαθος, είναι πάνσοφος, είναι παντοδύναμος. Αυτός θα βρει τον τρόπο να μας σώσει. Εμείς δεν ξέρουμε, όμως επειδή είμαστε ελεύθεροι πρέπει να του δώσουμε το δικαίωμα και παρακαλώντα τον, του δίδουμε το δικαίωμα να μα ελεήσει. Και αυτός επεμβαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωσης να βρεθεί σε δύσκολη θέση ο Θεός, ούτε σε άδεια έξοδο, ούτε σε πρόβλημα. Γι' αυτόν υπάρχει πάντοτε ο ελεύθερος δρόμος. Έτσι λοιπόν, διαβάζοντα την κλίμακα και παρακαλώ να την διαβάζετε την κλίμακα, να την πάρετε, να την αγοράσετε, να την έχετε, να την διαβάζετε. Και θα δείτε εκεί τη σοφία των Αγίων, αυτήν την λεπτομέρεια, την εκπληκτική λεπτομέρεια της περιγραφής του πνευματικού αγώνος και μέσα από την κλίμακα θα βγει σαν απόσταγμα αυτόν το θάρρος και αυτή η βεβαία ελπίδα της αγάπης του Θεού ότι και για μας που είμαστε πτώματα ο Θεός έχει τη δυνατότητα να μας σώσει και δεν υπάρχει περίπτωσης να χαθούμε φτάνει να επικαλούμεθα το έλεος του Θεού και την αγάπη του Θεού. Αμήν. Δι' Αγιών Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Δι' ευχόν Αγίου Δεσπότην ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον κι ο Σώσον ημάς. Ων Δεσπότην και Αρχιερέα ημών, Κύριε φυναίτε της Παλάτης He's for light the sport. He's for the sport.